γιατί γιατί τα στελέχη μας η ηγεσία μας δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που ονομάζεται και μακροοικονομία ή μικροοικονομία πρέπει να πω όμως νομίζω ότι είναι πολύ μακριά από αυτό που σήμερα κρίνει τις τύχες των εθνών και των λαών και ονομάζεται γεωοικονομία γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ ανήσυχος και πρέπει να σα το πω εδώ πέρα από ιδεολογισμού.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 Μας αγαπάνε Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία. Let us uh, give some clear talk. Anglo-American and German people are great friends of Greece. They have given us the last three 60 I το Φούχτελ είναι ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος. Αν το γνωρίζω, παρολογείται. Πάρα πολύ συμπαθής. Φούχτελ. Πάρα πολύ συμπαθής. Είναι ένας όνος που φούχτελος. είναι θα το λέω κι εγώ ότι αυτά είναι κι εγώ. Κι βέβαια. Απολύτως κι εγώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα Έχω Εγώ περιμένω μια απάντηση Αυτό δεν θέλετε να μ' απαντήστε Δεν ξέρω να σας απαντήσω Σας απαντώ, αλλά να εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι Υπουργοί, οι Πρωθυπουργοί που είναι έξω εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τις Siemens mit ihr und das deutsche Volk, Sieg feiern! Sieg feiern! Sieg feiern! Aus dem stillen Raume, aus der der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Hund. denn Die späten Nebel drehen, wird bei der Laterne stehen? Mit dir, mit dir. ξένη, φολά καλούμε το είναι είναι στρατιώτης, με γραμμάτα και Way. I can't help it men cluster to me like around the flame I you know I'm not to To... Ακούμε την κουμπί πάξει γερμανικά στο μικρόφωνο της πλατείας Πάπα τα μονολάκια Συντονιζόμαστε στο πλατεία radio.listen.gradio.com ε, Στο link αυτό μπορείτε να μα στέλνετε και στο chat του σταθμού μας. Στην σημερινή Παξ Γερμάνικα θα επιχειρήσουμε να ραπείσουμε όσου 49 χρόνια μετά το Απριλια... την Απριλιανή Δικτατορία διατείνονται πω ένα Παπαδόπουλο μα χρειάζεται. Θα καλωσορίσουμε τον Αγιώτοτοτο Πάπα, που προφανώ διάβαζε κατά τη δικτατορία του Γκυντέλα στην Αρκυβουνίου, και θα, γιορ... θα γιορτάσουμε τα γενέθλια του Τάσου Λιβαδίτη με έρωτα και επανάσταση. Μην ξεχάσουμε να καταδικάσουμε την αριστερή τρομοκρατία μαζί με τον Κούλι. Πριν από όλα αυτά, α το γαλατικό Χουλή. 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Γοναίους μετά από πολλές μεγάλες μάρες. Ονομαστοί αρχηγοί όπως ο Βερσέζεν Μπόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο Κέσαρα. <οί lawyers> όλη η Γαλλατεία είναι υποκατοχή, όλη, όχι, γιατί μια περιοχή αντισπέκεται με τη χώρα στον καταστήριο. Μια μικρή περιοχή περιπριγυρισμένη από τέσσερα ρωμαϊκά σαντρόφαλα. Σε <οί noise> αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρινία μας με τον πολεμιστή Αστέρι. Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Είναι ένα πρόβλημα καθολικό. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθίμενος της καθολικής εκκλησίας. Ο. Oh. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθίμενος της καθολικής εκκλησίας σε μια κίνηση ιδιαίτερου συμβολισμού να πει ε, έρχομαι απλά και μόνο για να σταθώ δίπλα σας και να πω το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. είναι ένα πρόβλημα καθολικό. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενο της καθολικής εκκλησίας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 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και μαζί του όλοι εδώ οι Ιθαγενείς και το Γαναντικό χωριό υποδέχτηκαν τον προκαθήμενο της Ρωμιοκαθολικής Εκκλησίας τον Αγιότατο Παναγιότατο Πάπα. Me, ο πάπα ήρθε να υποστηρίξει τους Έλληνες και τους μετανάστες μπροστά στις δύσκολες συνθήκες στις οποίες βιώνουν οι λαοί οι οποίοι έρχονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και εγκλωβίζονται και μαζί με αυτούς και ο ελληνικό πληθυσμό. Μαζί με τον Παναγιώτατο Πάπα, ο Παναγιώτατος Πατριάρχης Βαρθολομέος και ο Αρχιεπίσκοπός μας. Τρεις φωτινές μορφές, πνευματικές μορφές του τόπου, ο μόνο του τόπου, της συφιλίου, ήρθαν στη χώρα μας. Στη Λέσβου και στη Πιτελίνη ταυτόχρονα. Και όσους δεν το γνωρίζουν, ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος είναι ο, εμφανίζεται ως ο προοδευτικός Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος πλένει τα πόδια των πιστών, που πάει στους πρόσφυγες, ο οποίος παίρνει μαζί του παιδάκια στο Βατικανό. Ε, να το κρατήσουμε αυτό, το ότι κανείς από τους τρεις μεγάλους ιεράρχες, οι οποίοι ήρθανε, ε, αυτή τη βδομάδα στη χώρα μας να συλλητηθούν εμάς και τους πρόσφυγες κανείς από τους τρεις τους δεν μιλήσανε όταν το ΝΑΤΟ βομβάρδιζε τη Συρία όταν έμπαινε στο Αφγανιστάν, όταν έμπαινε στο Ιράκ ή όταν γίνονται αυτά που γίνεται η οταν γινονται αυτα που γίνονται η σομαλια και οι τρεις πνευματικοί ιεράρχε το βούλουν και αυτό είναι το λιγότερο το περισσότερο είναι το ότι ο ο Πάπας, ο συγκεκριμένο Πάπα, ο οποίο βγήκε γραφέραν έναν άλλον αέρα στο Βατικανό, τον οποίο ποτέ δεν έφερε, δεν χρειάζεται να, τα, να το πούμε, ποτέ δεν συγκρούστηκε με την Τράπεζα του Βατικανού. Όλα αυτά ήταν. δεν υποσχέθηκε όλο ο άνθρωπο. Ε, ένα από τα θετικά του είναι το ότι εμπλέκεται στην ιστορία του προσωπικά στο, με το καθεστώ του Βιντέλα τη Αργεντινή. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται οι μανάδε τη πλατεία του Μάη το κίνημα των μανάδων της Αργεντινής ε, των μανάδων των παιδιών που δολοφονήθηκαν από το δικτατορικό καθεστώς του δικτάτορα Χόχε Βιντέλα στη Αργεντινή ε, και οι μανάδες αυτές έχουν εδώ και πολλά χρόνια μιλήσει για τον φασιστικό ρόλο του Χόχε Μάριο Μπεργκόλιο ο Χόχε Μάριο Μπεργκόλιο είναι ο σημερινός πάπας Βενέδιος Ο Πάπας Βενέδικτος έχει απαντήσει και έχει δηλώσει το ότι ο ίδιος όταν ήταν προκαθήμενος της εκκλησία της ε, Αργεντινή δεν γνώριζε για τα βασανιστήρια τα οποία λάμβαναν χώρα στη χώρα του. Ε, είναι κάτι αντίστοιχο του εγώ διάβαζα στη δικτατορία όπως καταλαβαίνετε. Απάντησε στα λεγόμενα του Πάπα Φραγκίσκου Δίνουν πάλι μανάδε ερευνητέ, οι οποίε λένε αυτόν λεξί. Αρνούμαστε τα λόγια του καρδινάλιου Βεργόγλιο που λέφθηκαν για να προστατέψουν του φασίστε. Αυτοί γνωρίζουν ότι είναι συνένοχοι τη δικτατορία. Κανεί του, ούτε η εκκλησία, ούτε οι δικαστέ καταδίκασαν κάποιο επίσκοπο για όσα έκανε. Ούτε εκείνου που διάβαζαν ευχέ όταν πετούσαν τα πτώματα των παιδιών μα στο ποτάμι ή του βασάνισαν. My boys all love my music, I can't keep them away, so my little pianola keeps working night and day, they call me Naughty Lola, the wisest girl on earth, at home my pianola is work for it was, now I'll tell you a secret, don't hammer on the keys, for a little pianissimo is always bound to please. Αυτά για τον Παναγιώτατο Πάπα, ο οποίο προφανώ και αυτό διάβαζε την περίοδο τη δικτατορία στην Αργεντινή, τη δικτατορία Βουμπέλα, και δεν πήρε πρέφα τίποτα, δεν κατάλαβε τίποτα για τα βαθανιστήρια που έκανε και ομοσταγέ καθεστώ καθεστώς αυτό στον αργεντίνικο λαό. Όπω και να έχει, όποια και αν είναι αλήθεια, και προσωπικά δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστέψω του μανάδε τη Αργεντινή και να πιστέψω το προκαθήμενο τη Ευρωκαθολική Εκκλησία, όπω και να έχει, όποια και αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή την οποία μπορούμε να καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε και είναι απλή. Όποια και αν ήταν η σχέσης του με το καθεστώς Μποντέλα, το γεγονός είναι πως ούτε αυτός, ούτε ο Βαθολομαίος, ούτε ο Ειρόνιμος μιλήσαν ποτέ για τη σφαγή η οποία συμβαίνει αυτή τη στιγμή Τη σφαγή που έλαβε χώρα στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και σε τόσα μέρη της γης. Ποτέ δεν σηκώσαν τη φωνή τους. Αυτό είναι ο γεγονός. Ό,τι για λένε όσοι φιλανθρωπία και αν πουλάνε σήμερα στους πρόσωπους. Θα χαιρετήσουμε σωσήμερα αυτόν τον Αλέξανδρο και τα υπόλοιπα παιδιά που μας ακούνε. Την ίδια στιγμή και έχει τεράστια σημασία η μέρα, οι μέρες τις οποίες λέγονται αυτά. Ε, σήμερα έχουμε 20, 21 Απριλίου. Σαν σήμερα, πριν αρκετά χρόνια, όχι τόσο πολλά ούτως ώστε να ξεχνάμε, ο Αμερικάνικος Υμπεραλισμός χτύπησε την πατρίδα μας. Τη χτύπησε στείλοντας μια χούντα, μια δικτατορία αμερικανοκίνητη, η οποία έστειλε αριστερούς κομμουνιστές, δημοκράτες, πατριώτες, στα ξεδονύσια και στις φυλακές. Σήμερα... Ε... Κάποια χρόνια μετά την Απριλιανή δικτατορία του 67 και στην κατάσταση την οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα, λέμε και πάλι, τραγουδάμε και πάλι, μαζί με το Μίκη Θοδωράκη της δικαιοσύνης Ήλια Νοητέ. Αυτό θα επιχειρήσουμε να ρίξουμε μία ματιά στο λεγόμενο κατά κάποιους ε, ευτυχώς λίγους, δυστυχώς όχι τόσο λίγους όσο θα έπρεπε και δυστυχώς αυξανόμενος το λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα της δικτατόριας. You το πρώτο πράγμα, το που φρόντισαν να κάνουν οι δικτάτορες ήταν να βγατίσουν τα εισοδήματά τους σε σχέση όχι μόνο με τους ως τότε μισθού μισθούς τους, αλλά και τις απολαβές της ανατραπής κοινοβουλευτική παυλοκρατία, όπω όπως την έλεγαν mm -hmm. ε, Με το νόμο 5 του 1967 ο μισθός του πρωθυπουργού ε, υπερδιπλασιάστηκε από 23.600 δραχμές σε 45.000 δραχμές των Υπουργών και Υφυπουργών αυξήθηκε από 22.400 δραχμές σε 35.000 δραχμές, ενώ θεσπίστηκαν για πρώτη φορά η ημερήσια εκτός έδρας 1.000 δραχμές και 850 δραχμές αντίστοιχα. Ακολούθησαν κι άλλες τακτοποιήσεις, όπως η καταχρηστική στεγαστική αποκατάσταση των αξιωματικών διαδραματισάντων εξέχοντα ρόλο στην με παιδική ρύθμιση του 1970. Οι δικτάτορες θεσμοθέτησαν τέλος τη μελλοντική ασυλία τους με ρυθμίσεις που κάνουν τα σημερινά κουκουλώματα να μοιάζουν με παιδικό παιχνίδι. Η Χουντική νομοθεσία περί ευθύνης υπουργών με νομικό διάταγμα του 802 στις 30 Οδεκάτου του 1970 περιείχε μεταβατική διάταξη νούμερο 48 βάσει της οποίας δύο υπουργού ή υφυπουργού της Χουντας μπορούσε να γίνει μόνο με απόφαση των συναδέλφων τους κάτισαν σήμερα με τους βουλευτές. Επιπλέον, όλα τα εγκλήματα για τα οποία δεν ισχύει ποινική δίωξη μέχρι τη ημέρας συγκλήσεως τη μελλοντική βουλή θεωρούνταν αυτομάτως παραγεγραμμένα. Προπόθεση για την ετοιμορυσία συνιστούσε φυσικά η επιτυχία της συνεργόμενης επιστροφής στον κοινοβουλευτισμό, αλλά τουρκικα. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, τίναξε όμως το εγχείρημα στον αέρα, με αποτέλεσμα τον κάθετο θεσμικό διαχωρισμό της μεταπολίτευσης από το προηγούμενο καθεστώς. Μόλις μήνες ε, μετά το πραξικόπημα, ο εκδότη του Ελεύθερου Κόσμου και κεντρικό προπαγανδιστής της Χούντα, Σάβα Κωνσταντόπουλο, εξομολογείται γραπτά στον παλιό του πατρόνα Κωνσταντίνο Καραμαλί. Μου πούμε διότι είμαι υποχρεωμένο να μνημονεύσω και ένα άλλο εκτάκτο λιπέρο φαινόμενο. Ανεφανίστηκε και αναπτύσσεται μια νέο φαυλοκρατία. Ατομικά ρουσφέτια, προσωπικέ εξυπηρετήσει, τακτοποίηση συγγενών, ατομική προβολή κλπ. Αρχείο Καραμαλή, τόμος 7, σελίδα 50. Παρά τη στενή σχέση του με το καθεστώς, ο Κωνσταντόπουλος διατήρησε την ίδια γνώμη μέχρι τέλους. Αναλύοντας στο Δεκέμβριο του 1973 στον Καραμαλή, την ανατροπή του Παπαδόπουλου τονίζει πως είχε υποστεί το καθεστώς και αυτός προσωπικώς ηθική φθορά εις η συνείδηση των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη ζημιά του έκανε η σύζυγός του και ο ταξίδιαρχος Ρουφοβάλες, τον οποίο είχε τοποθετήσει στην ΚΙΠ. Έκαναν προκλητικέ ενέργειε, εντυπωσιακή γάμη, θορυβόδε δεξιώσει, δημόσια εμφανίσει με μεγαλοπλούσιους, επίδειξη πλούτου κλπ. Μοιραίο ρόλο έπαιξαν και οι γαμπροί ορισμένων παραγόντων του καθεστώτο, όπω του Πατακού και άλλων. Εδημιουργήθηκε μια αποπληκτική ατμόσφαιρα σκανδάλων, για τα οποία δεν δυνάμεθα ακόμη να γνωρίζουμε μέχρι ποιου σημείου ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πάντω, αντιστοιχεία υπήρξε οπωσδήποτε. Η αίσθηση αναδίνει και επιστολές του γεφυροπούου τη Βούντας, του γνωστού Ευάγγελου Αβέροφ προς τον Καραμαλή. Πληροφορούσε φύνε περί μεγάλων ή μικρών σκανδάλων, δημοκρασια τηλεοράσεως, όλ, σύμβασης Ραϊνόλ, δε δε, δε νικρολοβητούρεμα του Θεού και άλλα. Ανησυχία του Παπαδόπουλου για τα γύρω σκάνδαλα, το ξεχαρβάλαμα της δικήσεως. Ήδια γεύση, και στη συνομιλία του νιαρού τότε πολιτικού επιστήμονα Θεόδου Κουλουμπή με τον παλέμαχο μεταξικό υπουργό ασφαλείας Μαλιαγάκη. Και για το στρατό, τον ρώτησα, η απάντηση του ήταν να τρέψει τα δάκτυλα του δεξίου του χεριού υπονοώντας ότι Σημειώσει ενό ενός παρεπιστημιακού, σελίδα 116-117. <Τιντουλί> Τώρα, η δική πτυχή της ε, νεοφαυλοκρατίας ε, αποτέλεσε η πιλόμορφη τακτοποίηση του συγκυρνικού περιβάλλοντος των δικτατόρων. Ο Μακαρέζος διόρι, διόρισε Υπουργό Γεωργίας και αργότερα Βορείου Ελλάδος τον κουνιάδο του, τον Αλέξανδρο Μαθαίο. Ο Λαδάς έκανε ε, τον έναν εξάδερφο του διοικητή της Ασδέν και τον άλλον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ο χαμπρός του Πατακού, Αντρέας Νεϊντάσης, επιδόθηκε σε business με τον Δήμο Αθηναίων από την κατασκευή του υπόγειου γκαράς της Κλαθμόνος, μέχρι μια τεχνητή, με, τεχνική μελέτη αξιοποίησης δημοτικού ακινήτου ύψους 1.109.000 δραχμών. Τα αδέρφη του αρχηγού βολεύτηκαν και αυτά. Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος ως στρατηριωτικός ακόλουθος. Γενικός γραμματέας του Υπουργείου Προεδρείας, Περιφερειακός Διοικητής Αττικής και Υπουργός παρά Ο Χαράλαμπος Παπαδόπουλος στην υπαλληλική ιεραρχία είναι να αναλάβει Γενικό Γραμματέα Δημοσία Τάξεω. Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα βαθμοφόρου φυστάμενου του, μένει γνωστό σαν Μπον bon Φιλέ, γιατί τυλιγμένο σε χειμωνιάτικο παλτό τρέχει νύχτα μαζί με εξωματικού αστυνομία πόλεων στα γκαμπαρέ σαν γκάνγκστερ και τρών φιλέτο. Αλέξανδρος Δρεμπέλας, ο θρύνος του Χωροφύλακα. Αθήνα 1998, σελίδα 118.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 Μείνει, ειδική κατηγορία σκαφνάλων συνιστούν οι ανεξέλεγκτε δανειοδοτήσει συμμετέρων. Τον πρώτο καιρό μετά τη μεταπολίτευση, το θέμα αποσχόλησε επανειλημμένα τα μέσα μαζική ενημέρωση. Για προφανεί όμω λόγου, οι σχετικέ κατηγορίε ουδέποτε ερευνήθηκαν σε βάθο. Αποκαλυπτικά είναι τα δύο έγραφα του τότε αρχηγού τη ΚΙΠ Μιχάλη Ρουφογάλη, που αποκάλυψε ο ταχυδρόμος. με το εντοκαθεστοτικό φακέλωμα δανείων τα οποία θεωρούνται χαριστικά ή επισφαλή καθώς και των παραγόντων που παρενέβησαν στη χορήγησή τους. Το συνολικό ύψος των χορηγηθέντων δανείων ήταν 1.519.000.000 δραχμές και τον υπό έγκριση 1.644.000.000 δραχνές. Ενδιαφέρουσα και η εμπιστευτική ενημέρωση του Χαρίλαου Χατζιγιάννη, προσωπικού φίλου του δικτάτορα μπρος τον αυλάρχη του του βασιλιά Κωνσταντίνου. Αυξάνεται η περιορή της Δέσποινας Παπαδοπούλου, του Ρουφογάλη και του Φραγκίστα. Η Δέσποινα ανακατεύεται σε όλα και να αμφισβήτηται επηρεάζει τον άντρα τους. Ακόμα και η κόρη της παίζει ρόλο. οικονομικά συμφέροντα. Ο Λαδάς φώναξε το Χατζιγιάννη και του συνέστησε φιλικά να διαφωτίσει τον Παπαδόπουλο. Αυτά με το ηθικό πλεονέκτημα κατά κάποιους των Απριλιανών δικτατόρων. Ε, για να περάσουμε στον λόγο για τον οποίο προφανώς ο Αμερικάνικος «Ημπεραλισμός» στήριξε τη δικτατορία το 67-74. Λόγω λόγος λοιπόν για τον οποίο ο Αμερικανικός Συμπεριλαμισμός στήριξε την Απριλιανή δικτατορία και μαζί με αυτόν και η ντόπια Ολιγαρχία σχεδόν στο σύνολό της, μην ξεχνάμε ότι ο Παπαδόπουλος διέμενε στο σπίτι του ο Νάσε, ε, του μεγαλοφοπηλιστή ο να μην ξεχνάμε ότι τις σχέσεις τις οποίες είχαν μόλις την ντόπια Ολιγαρχία πέρα από την τότε την την οποία έκαναν είναι οι συμβάσεις. Οι συμβάσεις με Αμερικάνικε κυρίως εταιρείες αλλά και με ντόπιους ολιγάρχες. Η πρώτη μεγάλη σύμβαση υπογράφηκε με την αμερικανική πολυεθνική Πολιεθνική Λύτον, 15 Πέμπτου του 1967, για παροχή υπηρεσιών, οργανώσεως και διεκπαιρώσεως της οικονομικής αναπτύξεως ορισμένων περιοχών στην Αϊτή και την Δυτική Πελοπόντου, ΘΕΚ 1972 κάθετος Α, κάθετος 88. Είχε προταθεί το 66 από την κυβέρνηση των Αποστατών κ. Στον Μιτσοτάκη, αλλά η Βουλή δεν τόλμησε να την ψηφίσει. Η θα εισέπρατε όλα τα έξοδα που έκανε βοηθώντα το δημόσιο συν κέρδο 11% και προμήθεια 2% επί των κεφαλαίων ή των δανείων που θα έφερνε θεωρητικού ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων Ως προκαταβολή το δημόσιο της κατέβαλε 1.200.000 δολάρια Στην πράξη η εταιρεία αρκέστηκε να ξεκοκαλίσει τα ποσοστά επί των εξόδων της Το κέρδος μας είναι φυσικά δυσανάλογα μεγάλο παραδεχόταν στη ΣΥΠΑ ο υπεύθυ επειδή δεν έχουμε κάνει βασική επένδυση. Η επένδυση είναι το καλό μας όνομα. Τελικά, η σύμβαση λύθηκε στις 15 Δεκάτου το 69, με καταβολή από το κράτος των δαπανών της εταιρείας, στις 11% ακόμη και κατά την περίοδο τερματισμού. ΦΕΚ 1969 κάθετος Α, κάθετος 268. <Τι> A sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea cast a spell over me. Η δικαιολογία, η επίσημη δικαιολογία της League βάσεως ήταν η εξή. Οι ελληνικές υπηρεσίες είναι σε θέση να συνεχίσουν άνευ ιδικής εξωτερικής βοήθειας της προσπάθειας για την ανάπτυξη. Απίστευτα επαχθής ήταν και η σύμβαση για την κατασκευή της Εθνατείας που ο Μακαρέζος υπέγραψε με τον Αμερικανό εργολάβο Ρόμπερτ Μακντόναλτ. Το δημόσιο έβαζε 45 από τα 150 εκατομμύρια δολάρια του έργου, διευκόλυντων επενδυτή με ομόλογα 800 εκατομμυρίων και ντυόταν για τα δάνεια του. Το έργο θα γινόταν από Έλληνες υπεργολάβους, ενώ ο ανάδοχος θα φρόντιζε απλώς για μελέτες και δάνεια εις αμοιβή 14% επί των εξόδων συμπεριλαμβανωμένης και της δημόσιας χρηματοδότησης. Τα 4.500.000 δολάρια εν είδη Εάν κατά τη διάρκεια της μελέτης ήθελε διαπιστώσει από τον ίδιο πως τα 150 εκατομμύρια δεν αρκούν, μπορούσε είτε να ψάξει για άλλα, είτε απλά να θεωρηθεί τη σύμβαση άμα την πληρώση της κατασκευής τμήματος εισοδού που την ουσιαξία ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια δολάρια. Τελικά, δεν βρήκε ούτε τα προβλεπόμενα και έφυγε αφού το δημόσιο επιβαρύνθηκε με το 1,5 δις Δραχμές. Ο ελληνο Τον Πάπας, ήταν ήδη παρών με το δηληστήριο της ΕΣΟ, στη Θεσσαλονίκη. Επένδυση που το 1962 είχε καταγγελθεί ως ο σκανδαλωδός, σκανδαλωδός προνομιακή. Το Μάιο του 1972 η Χούντα τον απάλαξε από τις αντισταθμιστικές υποχρεώσεις που είχε αναλάβει. Για την ανέγερση 6 αγροτοβιομηχανικών μονάδων σε, σημεία, σε διάφορα σημεία τη χώρα. Το έδωσε και άδεια για τα εργοστάσια τη Coca-Cola, που οι κοινοβουλευτικέ κυβερνήσει δεν ενέκριναν ω ανταγωνιστικά προ την ντόπια παραγωγή αναψυκτικών. Θερμό υποστηρικτή τη Χούντα, ο Πάπα πρωταγωνίστησε ω γνωστό στο ελληνικό Google Gate, ανακυκλώνοντα κονδύλια τη CIA για τον χρηματισμό του Νίξον από τους Ένας του δικτάτορε. Ένα του. Με σκανδαλώδες παρελθόν, ο Παύλος Τοτόμης διορίσκει το 67 Υπουργός Δημοσίας Τάξης και κατόπιν πρόεδρος της ΕΤΒΑ. Λιτέρα όλων των μαχών υπήρξε ωστόσο το ντέρμι του Μιγιστάν. ο Ονάσης, Μιάρχος, Βαρδινογιάννης, Ανδρεάδης και Λάτσης για το τρίτο δηληστήριο της χώρας. I'm tired of ο same and when I die don't buy a casket ο silver τάχθηκε the candles all aflame. του του οι η σύγκρουση έφτασε τελικά στα άκρα, καθώς ο Μακαρέζος τάχθηκε υπέρ του νιάρχου. Ε, απόπειρες πραξοκοπημάτων και, ε, πρα, πραξο και εκτακτή ανασχηματισμοί ακολούθησαν όλο το επόμενο χωμικό διάστημα, ενώ τελικά ο Νάσης τα παράτησε, ακυρώνοντας τη Μεγαλειώδη Σύμβαση που είχε υπογράψει και παίρντας πίσω την υγουίσή του. Το τρίτο δελιστήριο μοιράστηκε μεταξύ Ανδεάδη και Λάτσι και ένα τέταρτο παραχωρήθηκε στο Γιάννη. Μια λεπτομέρεια αυτή τη ιδανιομαχία από την επισκεφτική ενημέρωση Χατζηγιάννη προ τον Παπάγο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με βάση τα σημερινά δεδομένα. Σε ένα άλλο υπουργικό συμβούλιο παραβρισκόταν ο Καρδαμάκη, ο οποίο εισηγήθηκε την αγορά μηχανημάτων από τη Siemens και την ΑΕΚ χωρί διαγωνισμό για να μπορέσει να ανταποκριθεί η ΔΕΗ στο πρόγραμμά τη που καθυστερούσε λόγω δυσκολιών τη εκτέλεση συμφωνιών Ωνάση. ο Ο Παπαδόπουλο είσε μόνος του το θέμα αφొρχόμενος στην αγορά από την μια εταιρεία. outside the barracks by the light. i'll always stand and wait for you at night. we will create a world for two. i'll wait for you The whole night through, for you, Molly, for you, Στο σημείο αυτό και πριν απαντήσουμε σε όσους ξύνονται στην κλίτσα του Τσοπάνη και αναφέρομαι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευξης κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη για τα όσα είπε περί αριστερής τρομοκρατίας ας λίγο το βρωμερό κλίμα από τα σκάνδαλα της δικτατορίας με λίγο Μίκη Θεοδωράκη την πόρτα ανοίγω το βράδυ Συστίχους όμως του Τάσου Λιβαδίτη Του Τάσου Λιβαδίτη ο οποίος γεννήθηκε σαν εχθές 20 Απριλίου. Τέτοια τραγούδια με τέτοιους στίχους, με τέτοια μουσική ε, υποδέχτηκαν τους Απριλιανούς δικτάτορες ε, υποδέχτηκε τους Απριλιανούς δικτάτορες ο ελληνικός λαός ε, και γεννήθηκαν κι άλλα τραγούδια κι άλλη τέτοια μουσική και την επόμενη ακριβώ μέρα το κύριμα των λαμπράκιδων πέρασε στην αντίσταση ιδρύοντας την πρώτη αντιδικτατορική οργάνωση, το ΠΑΜ. Αυτά είναι για την ιστορία για την οποία καλό είναι να την κρατάμε ω μνήμη, όπω λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Γιατί όπως ίσως θα μα έλεγε και ο Σαραμάγκος, πολλά μπορεί να ιδιωτικοποιηθούν. Η μνήμη δεν ιδιωτικοποιείται. Ή τουλάχιστον δεν ιδιωτικοποιείται εύκολα. Ε, αυτό πριν περάσουμε στην. Στο επόμενο ευχάριστο θέμα, το οποίο είχε να κάνει με το stand-up comedy, το οποίο μα χάρισε ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, εντό του κοινοβουλίου. Ο κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο γόρνο τη γνωστή οικογένεια των Αποστατών, είπε στο κοινοβούλιο το εξή: Φυσικά δεν είναι όλοι οι αριστεροί τρομοκράτε. Αλλά όλοι οι τρομοκράτε προέρχονται από την ιδεολογική μήτρα τις άκρας αριστεράς. Εμείς με τη βοήθεια του, των παιδιών του Lumen TV, το που έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα, θα επιχειρήσουμε να θυμίσουμε στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ε, ε, ε, μερικές τρομοκρατικές ενέργειες, οι οποίες έλαβαν χώρα στην Ελλάδα τις μεταπολίτευση, για να μην πάμε στη λευκή τρομοκρατία, μην πάμε τόσο πίσω ε, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τη λεγόμενη κατά αυτών άκρα δεξιά, άκρα αριστερά αλλά μάλλον έχουν να κάνουν με την άκρα δεξιά την οποία ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μια χαρά φοπεύσει εντός της νέας δημοκρατίας Εδώ παρακάλω οι ακροατές του πλατεία Radio να κάνουν υπομονή γιατί η, πράξη, η λίστα των τρομοκρατικών ενεργειών της άκρας αριστεράς ε, είναι πολλές ε, 1975. η επιδρομή των ναζιστών της οργάνωσης Νέα Τάξη ε, στο Εμπου και μαχαίρωμα του φοιτητή Γεωργιάδη 16 Δευτέρου του 1976 Βόμβα στα γραφεία του Κούκου Εσωτερικού Οδός Θεσσαλονίκης 24 Στρίτου του 1976 Ρήψη χειροπομπίδα σε βιβλιοπολία της Αθήνας και δυναμίτη σε γραφεία του Κούκου Ε στον Κορυδαλό 14 Σενάτου του 1976 Ανακατάληψη οπλοστασίου στα χέρια αποστράτων στελεχών της Ιωανίδικης Φούντας στη Θεσσαλονίκη 16 Στρίτου του 1976 Μαζική τερματισμή δημοσιογράφων ομποχοντικούς στην κηδεία του Μάλιου σε συνεργασία με αγαρακτισμένους αστυνολογούς. 24 Ιοδεκάτου του 1976 Έκρηξη βόμβας της Εθνικής Σοσιαλιστικής Οργάνωσης Πανελλήνων σε γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. 24 Ιοδεκάτου του 1977 βόμβας της ΕΣΟΠ στην εφημερίδα Αυγή. 4 Δευτέρου του 1977 Έκρυξη βόμβας σε βιβλιοπωλείο της Ασκληπιού που πουλούσε βιβλία, δίσκους και ήδη λαϊκής τέχνης από τη Βουλγαρία. Δε, ε, 5 Δευτέρο του 1977 Τρεις εκρήξεις βομβών στα γραφεία του στα Εξάρχεια, του Κουκουέ στη Γεσσαριανή και του Κουκουέ σωτορικού στα Πετράλωνα. 11 Δωδεκάτου του 1977 Βόμβα στο βιβλιοπωλείο πλανήτης στην Ασκληπιού Είχε προναγγελθεί την προηγούμενη από τον 20χρονο Κακαβά. 19 Δευτέρου του 77 Έκρηξη ισχυρής βόμβας στα γραφεία της πολιτισμικής λέσχης Παγκρατίου 24 Δευτέρου του 77 Σύλληψη των Αριστοτέλη Καλετζή, Αργύρη Κακαβά και Χριστάκη στην κατοχή των οποίων βρέθηκε ολόκληρο οπλωστάς από πυροβόλα εκρηκτικά και χειροβομπίδες Ομολογία των δύο τελευταίων για συμμετοχή σε βομπιστικές επιθέσεις 4 Τρίτου του 77 Βόμβα της Εσόπ σε γραφεία του ΚΟΠΚΟΕ Εσωτερικού. 9.3 του 1977. Σύλληψη του στελέχου τη 4 Αυγούστου Ηλιόπουλου και τη φίλη του Ζέικου για κατοχή όπλων. 22.3 του 1977. Έκρεξη καταστρέφει γεωταχή του Γενικού Γραμματέα τη ΕΣΔΙΝ ε, Ξηριτάκη στην Αλεξάνδρα. 35.77. Σύλληψη του ενενεργία Ανθιπυλάρχου Διαμαντή για ρήψη χειροβομπίδα σε βιβλιοπολείο με βουλγαρικά βιβλία στην Ασκληπιού. Πρωτόδικα θα καταδικαστεί σε κάθερξη 8 ετών που το εφετείο θα μετατρέψει σε 5 χρόνια. 8 Δεκάτου του 1977 Καταδίκη του Καλετζή σε κάθερξη 12 χρόνων, του Κακαβά σε 2 χρόνια, του Λιόπουλου σε 1,5 χρόνια. 9 Δεκάτου του 1977 Έκρηξη βόμβα σε γραφεία τη Κνέστα Πετράλοντα. 16 Δεκάτου του 27, Εμπρισμό των γραφείων τη Αυγή από Νεοφασίστε. 5 τρίτο του 1978 Έκρηξη βόμβα στα γραφεία του περιοδικού Αντί. 6 Τρίτου του 78. Έκρηξη βόμβας στα γραφεία του Κούκου Εσωτερικού στη Νέα Φιλαδέλφια. 13 του 78. Έκρηξη βόμβας στον κινηματογράφο Έλλην κατά τη διάρκεια τη προβολή τη σοβιετικής ταινία Ουράνιο Τόξο. 18 θεατές, από του οποίου οι τρει πολύ σοβαρά τραυματίζονται. 20 78. Έκρηξη βόμβα στον κινηματογράφο Ρεξ κατά τη διάρκεια τη προβολή τη σοβιετική ταινία με 15 θεατές τραυματίε. 23 78. 13. Εκρήξεις βομβών σε Αθήνα και Πειραιά, στην 4η Επέπτειο της Μεταπολίτευσης. 31 Εβδόμου του 1978, σύλληψη ως βομβιστών του γνωστού μας Νίκου Μιχαλολιάκου και άλλων οκτώ νεοφασιστών και δίωξή τους με τον Αντιτρομοκρατικό. Στις 29 Ιανουαρίου του 1978, παραπέμπονται για κατοχή εκρηκτικών, όχι όμως με τον Αντιτρομοκρατικό, τον οποίο φροντίσαν να βγάλουν αρνητήση. Καταδικάζονται ο Μιχαλολιάκος σε φυλάκιση 13 μηνών και ο Μαριούκλας 10 μηνών. 6-8 του 78, άλλες 12 εκρήξεις βομβών σε Αθήνα και Πειραιά μέσα σε μία ώρα. 18-10 του 78, τέσσερις διαδοχικές εκρήξεις βομβών στα δικαστήρια και σε καταστήματα που πουλάνε σοβιετικά προϊόντα. του 78, 39 εκρήξεις βομβών σε Αθήνα και Πειραιά ως μνημόσυνο για τον βασανιστή Μαλιό. Τραυματίες 7 περαστικοί. 11 Απ. του 1979. των ακροδεξιών βομβιστών Παναγόπουλου και Πρωτόπαπαπα με 1 εκατομμύριο δραχμέ για τον καθένα. 22 Απ. του 1979. Σύλληψη εννέα βομβιστών που ανήκουν στην Οργάνωση Εθνική Αποκαταστάσεω και ευθύνονται για τι αιματηρές βομβιστικέ επιθέσει στους κινηματογράφους. Δύο από τους τηλεφθέντες, Τζαβέλες Γεωργιάδη, είναι ενενεργή αξιωματική του στρατού. Οι άλλοι τέσσερις καταζητούν. 1921 του 1979, δίωξη κατά του διοικητή της σχολής κοροφυλακής, ατσιδεγματάρχη Βουδικλάκη, για πόληση όπλων σε μέλη της ΟΕΑ. Θα καταδικαστεί στις προ, στην 1η έκτοδο του 1979, από τον Πενταμελές Εφετίο, απλώς για οπλοκατοχή, σε δύο χρόνια φυλακή. Αφθόρμητη παράδοση του καταζητούμενου για συμμετοχή στον ΟΕΑ και πρώην διοικητή των χουντικών αλκύμων, αλκύμων Λογγίνου Παξινόπουλου. 16 Τρίτο του 79, τραυματισμός και σύλληψη του επικηρυγμένου βομβιστή Πρωτόπαπα στον κολονο 17 Τρίτο του 79, τραυματισμός και σύλληψη του επίσης επικηρυγμένου Παναγόπουλου στην Κυψέλη. Καταδίκη 10, στις 1 έκτω του 1979, καταδίκη 10 από τους κατηγορουμένους του Τσοέα σε διάφορες ποινές. Ισόβειο στον Πρωτόπαπα, 18 χρόνια στον Κουρκουλάκο, 14 στον Τζαβέλα, και στον Παξινόπουλο του δεν λέει πόσα νομίζω 21 12 δεκάτου του 79 κατά δίκη του Παναγόπουλου σε κάρθιξη εδώ λέει 25 χρόνων στις 12.05 του 85 ε, κύριε ε, Μητσοτάκη ε, την 12η Μαΐου του 85 ο Μάκης Βουρρούδης μαζί με τους ομοειδεάτες του από την νεολεία της ΕΠΕΝ επιτίθεται κατά αντιεξουσιαστό οι αντιξωσυντηριστέ διαδήλωναν στο κέντρο τη Αθήνα σε ένδειξη αλληλεγγύη προ τους πολιωρκούμενους στο χημείο συντρόφου τους. Στη στήλη ΙΟΣ της εφημερίδας Ελευθερωτικής, ε, την 9η Ιουνίου 2000, δημοσιεύτηκε η γνωστή φωτογραφία, στην οποία φαίνεται ο Μάκης Βορύδης κρατώντας αυτοσχέδιο τσεκούρι μαζί με τους ομιδιάτες του. 8η 1991. Στην Πάτρα, στελέχη της ΟΝΕΔ, Καμίας Φουντικής Οργάνωσης, της ΟΝΕΔ Πάτρας με επικεφαλή τον τοπικό πρόεδρο της οργάνωσης Ιωάννη Καλαμπόκα επιτίθενται επλεισμένη κατά των μαθητών στην κατάληψη του πολυκλαδικού λυκείου χωρίς όμως να πετύχουν να διώξουν τους νέους ε, Με το άνοιγμα της πόρτας τα μέλη της ΟΝΕΔ επιτίθενται στον κόσμο με σιδερολοστούς, καβρόνια και τσιμεντόλιθους Ο καθηγητής μαθηματικών και μέλος του εργατικού αντιμπεραιλιστικού μετόπου, 20 Τεμπονέρας, πέφτει θανάσιμα τραυματισμένος με ανοιχμένο το κρανίο από το σιδερολοστό του Καλαμπόκα. μεταφέρεται στο νοσοκομείο κλινικά νεκρός και το πρωί της 9ης 1 του 1991 παύουν όλες οι ζωτικές λειτουργίες του. Εδώ έχει δελτίο τύπου το οποίο έχει να κάνει με την τοπική Πάτρας ε, το οποίο λέει ότι η τοπική ΩΝΕΔ Βορείου Τομέο γνωστοποιεί ότι την 3η Ιανουαρίου, και ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα γίνει εκδήλωση συμπαραστάσεω στον αγωνιστή Γιάννη Καλαμπόκα, στα γραφεία τη Πανεπιστημίου 89, με ομιλητή τον δικηγόρο Μιχάλη Αρβανίτη, ε, σημερινό βουλευτή τη Χρυσή Αυγή. Ε, το 1998, τον 6ο, γίνεται δολοφονική επίθεση στον Δημήτριο Κουσουή, μέλο του Κεντρικού Συμβουλίου τη ΕΦΕ από τα μέλη της Χρυσής Αυγής με επικεφαλής τον Αντώνη Ανδρουτσόπουλο τον γνωστό Περίαντα 24 Δευτέριο του 2009 επίθεση με στα γραφεία του δικτύου και τα πολιτικά δικαιώματα αυτές είναι μερικέ μερικές από τις καταγεγραμμένες πράξεις της ακρο... ακροαριστερής τρομοκρατίας γιατί σύμφωνα με τον αρχηγό τη οξωματικής αντιπολίτευσης κ. Κιλιάκο η τρομοκρατία στην Ελλάδα είναι μόνο άκρα αριστερά. Σας είπα ότι η λίστα των, ε, τρο, των τρομοκρατικών χτυπημάτων ε, είναι πολύ μεγάλη γι' αυτό σε επανοπλησία ήταν υπομονή όμως το μέγεθος και η χρονική διάρκεια την οποία κράτησε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή η ανάγνωση απλά και μόνο της λίστας των τρομοκρατικών επιθέσεων των νεοφασιστών στην Ελλάδα αρκεί για να βουλώσει μια διαπαντός στο στόμα του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης και όλων αυτών των νεοφιλελεύθερων νεοφασιστοειδών τα οποία τολμάνε να αναμασάνε τα περί ακροαριστερής τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία στην Ελλάδα αλλά και παντού όντω έχει πρόσημο και το πρόσημό της είναι αυτό της νεοφασιστικής άκρα δεξιά, των παρακρατικών χιπαντζίδικων υπηρεσιών. το δέ απόφθεγμα του μεγάλου αντρός δεν είναι όλοι οι αριστεροί τρομοκράτες αλλά όλοι οι τρομοκράτες προέρχονται από την άκρα αριστερά το οποίο μόλι καταρρίψαμε έχουμε να αντιτείνουμε και καθώς τα κόκαλα όλων των εκτελεσμένων από ταγματα από χίτες από βασιλόφρονες από τα εατεσά από τους πάντες που πάτησαν το πόδι τους υπηρετές ξένες δυνάμεις σε αυτή την πατρίδα τρίζουνε Έχουμε να αντιτείνουμε στον κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν είναι όλοι οι δεξοί Τι να κάνουμε όμως που όλοι οι τάγματα προέρχονταν από τη δεξιά και όχι μόνο την άκρα δεξιά. Και για να είμαστε και δίκαιοι και από τις δυνάμεις του κέντρου και ό,τι αποκαλούσαμε μέχρι και την κατοχή αστικό κόσμο. Αυτά για τον αξιότιμο αρχικό τη εξωματική αντιπολίτευση και για να ελαφρύνουμε το κλίμα γιατί πάλι πολύ το βρωμήσαμε μία με τα σκάνδαλα της Κούντας μία με τις τρομοκρατικές επιθέσεις οι οποίες όπως είδαμε βεβαίω και ανήκουν μόνο στην άκρα αριστερά ε, προχωράμε σε λίγο τα Σολιβαδίτη και το φανταστικό πείμα του αν θες να λέγεσαι άνθρωπος το οποίο και το αφιερώνουμε σε όσο αφιερώσαμε και τα προηγούμενα Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος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 ή το παιδί σου. Δε θα διστάσεις, θα παρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου, θα παρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατόφλι για τον δραχιδρόμο δρόμο που πάει στο αύριο. Μπροστά σε τίποτα δε θα δηλιάσεις κι ούτε θα φοβηθείς. Το ξέρω. Είναι όμορφο να ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ να κοιτάς ενάστρο, να ονειρεύεσαι. Είναι όμορφο, σκυμμένος πάνω από το κόκκινο στόμα τη αγάπη σου. Να την ακούς να σου λέει τα ονειρά της για το μέλλον. Του. εσύ.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 Μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή για είκοσι ή και περισσότερα χρόνια. Μα εσύ και μες στη φυλακή θα θυμάσαι πάντοτε την Άνοιξη, τη μάνα σου και τον κόσμο. Εσύ και μες το τετραγωνικό μέτρο του κελιού σου θα συνεχίζεις το δρόμο σου πάνω στη γη.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 Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Παρακολουθώ σε απευθείας μετάδοση την επίσκεψη του Πάπα ...του θρησκευτικού ηγέτη της πλειοψηφία των λαών της Ευρώπης στη Λέσβο... ...όπου έφτασαν από τις ακτές της Τουρκίας δεκάδες χιλιάδες θύματα του πολέμου στη Συρία... ...αλλά και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής αψηφώντας το θάνατο και αφήνοντα πίσω τους δεκάδες πλουγμένους... ...κυρίως μικρά παιδιά. Ποιος είναι υπεύθυνο για αυτή τη μεγάλη τραγωδία που βιώνουν σήμερα εκατομμύρια αθώοι συνάνθρωποι μα, είναι ο μαύρο θάνατο που εξάγουν οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική και τα κράτη τη Ευρώπη που διαθέτουν πολεμικέ βιομηχανίε. Πόσε χιλιάδε σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία και λοιπέ υποδομέ γκρεμίστηκαν. Πόσο εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν. Και πόσε εκατομμύρια ξεριζώθηκαν από τι χώρε του και αναγκάστηκαν να αναζητήσουν κάποιο ξένο καταφύγιο εξαιτία των όπλων που κατασκευάστηκαν από τα χέρια των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων. Ιδού το μεγαλείο. Το μεγάλο έγκλημα της εποχής μας με τους σύγχρονους θύτες θυρευτές από τη μία και τα θύματα θυράματά τους από την άλλη. Το μεγάλο έγκλημα που μεταβάλλει την εποχή μας σε ζούγκλα και η απροσμέτρη, απροσμέτρητη υποκρισία των πολιτισμένων υποτίθεται λαών της Ευρώπης που περιφράζουν τις χώρε τους με συρματοπλέγματα όπως έκαναν οι Ναζοί με τα μέτρητα Auschwitz-Dachau-Magenhauen με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά οι θύτες είναι μέσα και τα θύματα απ' έξω. Με άλλα λόγια, οι δυνατοί τους σκοτώνουν, τους ξεριζώνουν για να πλουτίσουν και οι, δύναμοι, οι αδύναμοι, δηλαδή τα θύματα τους, εγκαταλείπονται στην τους μοίρα, στην πείνα, στο κρύο και στι που πάνω τους χτίζουν οι δυνατοί τη δική τους ευτυχία. Και επιπλέον, χωρίς να ντρέπονται όπω θα έπρεπε, αναγορεύονται σε λαούς ανώτερους, πολιτισμένου λαούς που στηριγμένοι στον πλούτο και τη δύναμη έχουν το θράσος να δίνουν μαθήματα στους αδυνάμους επιβάλλοντα με τα δούνου του και τι τρόικε, τους κανόνες της ζωής τους, δηλαδή την και την καταστροφή, Διαφορετικά όπλα καταστροφής κι αυτά. Εάν τα πρώτα θυράματα είναι κατάλληλα για την τροφή τους, τα δεύτερα προορίζονται να γίνουν κατοικίδια, χρήσιμα για τις υπόλοιπε ανάγκες του. Υπάρχει άραγε πιο καθαρή εικόνα από αυτή ο Πάπας από τη μια πλευρά να χαϊδεύει τα παιδάκια που σώθηκαν από τον πληγμό στη θάλασσα του Αιγαίου και ο μόθροι σκοί του λαοί της Ευρώπης από την άλλη που είναι υπεύθυνη για τον μαύρο θάνατο που το οδήγησε στη μαύρη τραγωδία. Μίκη Θεοδωράκης, Αθήνα, 14-4-2016 και από τον μεγάλο ποιητή, ε, Τάσο Λεβαδίτη και τον μεγάλο μυσικο, ε, μουσικό, Μίκη Θεοδωράκη στο μεγάλο του τίποτα Κωνσταντίνο Μπογάνο ο οποίος φρόντισε σε ένα ακόμα ρεσιτάλ ε, χειδεότητας να ξεπλύνει αυτή τη φορά ποιον άλλον τον κατοχικό πρωθυπουργό Τσολάκου Λάκου. Ε, εκ τούτου θα σας ε, παρακαλέσω ε, να το δείτε με μια ευρύτητα και εγώ θα προσπαθήσω να μην γίνω προκλητικός Σαν ε, σήμερα ο Γιώργιος Τσολάκουγλου υπογράφει την ανακοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και τη συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς. Η μέρε ήταν περίεργη το 1941. Ο Μεταξάς είχε εφνιδίος πεθάνει, κάποιοι λένε δηλητηριαστεί, δολοφονηθεί, κανείς δεν ξέρει. Ο Κοριζής είχε αυτοκτονήσει, σαν προχθές. Ο παπάγος, ο αρχιστράτηγος παπάγος και αρχιτέκτον της νίκης ε, ενάντια στου Θαλούς, κατά πολλού, μαζί με το παλάτι και σχεδόν σύσομη την ε, κυβέρνηση που είχε φύγει φεύγουν προς Αίγυπτον, Κρήτη και Αίγυπτον για να συνεχίσουν τον αγώνα και συμβαίνει το εξής 300.000 ήρωες νικηφόροι, Έλληνες μαχητές που έχουν σχεδόν πετάξει τους Θαλούς στη χάλασα, βρίσκονται εγκλωβισμένοι νικηφόροι στην Ήπειρο την ώρα που οι Γερμανοί προελάβνουν και έχουν σχεδόν φτάσει στην βιοτιά. Ο Γιώργος τον είναι ε, α, αξιωματικός του ελληνικού στρατού ε, ως κατώτερος α, αξιωματικός έχει πάρει μέρος στους βαλκανικούς ε, πολέμους Ελασώνα Σαραντάπορο, Γιάννητσά, Λαχανάς Δεμίρισαρ, Άννο Τζουμαγιά έχει πολεμήσει λισαλέα με τους Ιταλού και συνειδητοποιεί ότι έτσι όπως πάει το πράγμα έχει μπροστά το ολοκαύτωμα. Οι 300.000 των ανδρών με την ελληνική ψυχή που απάντησαν η χειρά απέναντι στο Ιταμό τελεσίγραφο των Ιταλών και δίδαξαν πατριωτισμό και μεγαλείο στην ανθρωπότητα μπορούν να κυκλωθούν και παρά το γεγονός ότι είναι νικηφόροι να εχμαλωτιστούν και όπως έχει συμβεί σχεδόν με όλες άλλες περιπτώσεις στρατευμάτων που υποκύπτουν στη Βέρμαχτ να σταλούν εχμάλω στρατόπαθεργασίες. στρατόπεδα εργασία. Ο Γεώργιος Στρολάκογλου α, παραβαίνει την εντολή του Παπάγου ο οποίος κατά το κοινό λεγόμενον την κάνει και σε συνενόηση και με τον Μπάκο ο οποίος είναι από τους επίση αρχιτέκτονες της νίκης και με τους υπόλοιπου στρατηγούς των 14 μεραρχιών του ελληνικού στρατού, αποφάζει να συμπολογήσει με του Γερμανού. Σύμφωνα με τι γερμανικέ εκστρατείες στα Βαλκάνια, συγκεκριμένο βιβλίο και τον Ζεπ Ντίντριχ, και δανείζομαι και από τον Γιώργο Κοκόλη, προσπαθώ να σα δίνω στοιχεία. Λοιπόν, σε αναγνώριση τη Ανδρεία, επιτράπηκε στου αξιωματικού να κρατήσουν τα περίστροφά του, του οπλίτε δεν του μεταχειρίστηκαν σαν εχμαλό του πολέμου και του άφησαν να επιστρέψουν στα σπίτια του. Πάρα πολλή συζήτηση το πώ μετά. Ο Γιώργιο Τσολάκοβλου ορκίστηκε πρώτο κατοχικό υπουργό. Πάρα πολύ συζήτηση σηκώνει το πω το 1942 παρετήθηκε διότι δεν μπορούσε να ε, υποστεί τα βάρβαρα οικονομικά μέτρα τη τότε κατοχική κυβέρνηση. Είναι όμω γεγονό ότι ο άνθρωπο, τον οποίο αποκαλούμε πανεύκολα προδότη, του οποίου το όνομα σπηλώνουμε α, με έναν πολύ εύκολο και ευκαιριακό λαϊκισμό, έσωσε 300.000. Έλληνες ήρωες στρατιώτες Την ώρα που όλοι οι άλλοι Εγκατέλειπαν ε, Ίσως τα πράγματα στην ιστορία Να μην είναι απλά άσπρο Και μαύρο σαν σήμερα συνδικολόγησε Με τη Βέρμαχτ ο Γεώργιος του Τουλακούλου Τι να κάνουμε, μέσα σας πιάνε στεναχώγια, κάποτε βγάζαμε λιβαδίδιδες και θεωδωράκηδες Σήμερα βγάζουμε Μπουγδάνους να εκπροσωπήσουν την τέχνη και την πίση κτλ. Βεβαίως όχι, βεβαίως υπάρχουν κι άλλοι Απλά αυτούς φροντίζει να μας πασάρει το σύστημα Ελπίζω να κατηθήκατε μετά από αυτόν τον ειναιτό Και να μην τα βγάλατε όλα, ότι έχει μέσα την σας ε, Ο κύριος Μπουγδάνος φροντίζει χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα τους λιποτάκτες, όντως λιποτάκτες του Καΐρου και την εξόριστική κυβέρνηση, να ξεπλύνει τον Τσολάκογλου ως έναν αξιωματικό, ο οποίο δεν λιποτάκτησε και έμεινε να συνθηκολογήσει και να γίνει πρωθυπουργός της πρώτης κατοχικής κυβέρνησης. Αυτά στη σημερινή πάξη γερμάνικα. Ε, δεν θα ακολουθήσει, να χαιρετήσουμε τον Αριάδνη, δεν θα ακολουθήσει η Αριάδνη Τζάνιτα σήμερα. Θα βάλουμε σε επανάληψη την εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας Μείνετε όμως συντονισμένη, Γιατί στις 5 η ώρα θα έχουμε την ώρα του κινήματος Δεν πληρώνω ενιαίο μέτωπο Όπως κάθε πέμπτη Και για να ηρεμήσουμε τα στομάχια σας Από τους πολλού Από τα σκανδάλα Χούντας Από τους Μπογδάνους Και από τους Μητσοτάκηδες ε, Κλείνουμε πάλι με Τάσο Λιβαδίτη ε, Ένα τραγούδι που Τραγουδάει ο Βασίλης Παπα-Κωνσταντίν Το βάζουμε, σας χαιρετάμε, τα λέμε την Κυριακή Γεια σας Α, και με συγχωρείτε που πατάω πάνω στο Τραγούδι, Να μην ξεχάσουμε σήμερα στι 8 η ώρα στην πλατεία παλιού δημαρχείου Για τους Μερακλείδες η ταινία «Φόβος και Παράνοια» στο Las Vegas με τον Johnny Depp. Ένας δημοσιογράφος, τον οποίο αποδύει τον Johnny Depp, μια βαλίτσα γεμάτη ναρκωτικά, ταξιδεύει με τον δικηγόρο του στο Las Vegas για μια σειρά ψυχεδελικές περιπέτειες στη πλατεία Παλίου Δημαρχήκου Γλυκών Ερών στις 8 η ώρα. Γεια σας. Ευρχε, ανέβηκα, τα σκαλιά Κανείς στην καμαναρά δεν Έτρεμε στα ανοιχτά ραφείο. Η κορτίνη δεν Δεν ζητήθη να με βρει. Αγαπώ άλλο με <laughs> Αγαπώ τ άλλο. Αγαπώ, Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ε, καλημέρα και στη παιδιά στην Αμερική. Ακούσαμε τσιλάξιμα ειδεσία από γραμματήκ. Και πάμε να ακούσουμε τον Έλληνα καλλιτέχνη. Κουλάντα από τον Βαλέ. Θα το βρείτε στο SoundCloud. Ναι, ε, πάμε να ακούσουμε. Ευχαριστώμε λοιπόν την Έλληνα Βαλέ με το δίδο τη Soundcloud με username βαλές με τρία σίγμα. Θα ανεβάσουμε και την playlist και στο facebook και στο chat κάποια στιγμή για την ενδιαφέρεται. Πάμε να ακούσουμε All Right of a remake to Free Atlas από το γνωστό σε όλου Ακούσαμε και Jay walk από Soul Vibration, με σάμπλ από Frida Payne, I Don't Love You Anymore. Άμα θέλετε να ψάξετε σάμπλες, το whosample.com είναι ένα πολύ γεμάτο σάιτ βρίσκει. Ε, είπαμε σήμερα εκπομπή αφιερωμένη στην Ελσάβη και σε νησιώτικες παράτσες. Εγώ μπερδεύτηκα λίγο, λοιπόν, ας πούμε, αλήθεια, να παίξει <laughs> Είμαι, <laughs> <πέριμουν>. <laughs> Λέω, θα παίξει <laughs> Λέω, και τώρα στο να <laughs> <Είμαι> πιο σύγχρονο, <laughs> <πράγμα>. <laughs> ε, βουδιές, είπαμε, οπότε πάνω να ακούσουμε και το βασιλιά τη James Brown, The Boss, ε, από το album Black Caesar, ε, που ήταν για soundtrack, για την ταινία.